Το νεκροταφείο ήταν αρκετά μακριά, γύρω στα τέσσερα στάδια, από το σημείο συγκέντρωσης των Σπαρτιατών δίπλα στο τείχος. Στο γυρισμό αφέντης μου και ο Πολύνικος αντάμωσαν τα συντάγματα των συμμάχων που έφευγαν. Ο Λεωνίδας είχε κρατήσει το λόγο του και τους είχε αποδεσμεύσει όλους, εκτός από τους Σπαρτιάτες. Παρακολουθούσαμε τους συμμάχους καθώς έφευγαν, προπορεύονταν οι μαντινείς, χωρίς καμία τάξη. Λε και κάθε δύναμη είχε εγκαταλείψει τα γόνατα και τα μεριά του. Κανεί δεν μιλούσε. Οι άντρε ήταν τόσο ακάθαρτοι, σαν να ήταν φτιαγμένοι από βρωμιά. Κάθε πόρο και κοιλότητα του σώματό του ήταν γεμάτα άμμο, ακόμα και στι λητίδε των ματιών του και στο σάλιο τη γωνιά του στοματό του. Τα δόντια του ήταν μαύρα, έφτυναν, έτσι φαινόταν. Κάθε τέσσερα βήματα και τα πτήελα που προσγειώνονταν στη μαύρη γη ήταν και αυτά μαύρα. Μερικοί είχαν βάλει τι περικεφαλές του στα κεφάλια, σηκωμένε προ τα πίσωλε και τα κρανία του, ήταν απλώ κατάλληλα για να κρεμούν επάνω του στα κατσαρόλικά. Πολλοί τις είχαν περάσει, με τη προς προ τα έξω, στου τυλιγμένου μανδύες τους που κουβαλούσαν σαν δέματα στου ώμου, απέναντι από το λουρί των κρεμασμένων ασπίδων τους. Αν και η πρωινή δροσιά ήταν τσουχτερή, οι άντρε έσταζαν από τον υδρότα. Δεν είχα ξαναδεί τόσο εξουθενωμένου στρατιώτε. Μετά ακολουθούσαν οι κορυμθοί, κατόπιν οι τεγιάτε και οι όπουντοι οι ολοκροί, οι φλιάσιμοι και ορχομένοι, ανακατεμένοι με του άλλου αρκάδε και ό,τι είχε απομείνει από του μη Από του ογδόντα οκλήτε αυτή τη πόλη, μόνο έντεκα ήταν σε θέση να περπατήσουν, ενώ καμιά εικοσαριά μεταφέρονταν πάνω σε φορεία. Ή ήταν εδεμένοι σε πασάλου πέσαρναν τα υποζύγια. Οι άντρε στηρίζονταν ένα στον άλλο το ίδιο και τα ζώα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει αυτού που είχαν πάθει διάσηση ή είχαν χτυπήσει στο κεφάλι. Αυτού δηλαδή που δεν ήξεραν ποιοι ήταν ή που βρίσκονταν. Από του συντρόφου του που είχαν πέσει σε νάρκη από τον τρόμο και την πίεση των τελευταίων έξι ημερών. Σχεδόν όλοι οι άντρε έφεραν πολλαπλά τραύματα. Τα περισσότερα στα πόδια στο κεφάλι. Μερικοί είχαν τυφλωθεί. Τούτοι έσερναν τα πόδια του δίπλα στου αδελφού του, κρατώντα από τον ώμο ένα φύλλο ή υπερπατώντα δίπλα στα ζώα που κουβαλούσαν τα πράγματα, κρατημένοι από ένα σκηνή, δεμενο σε κάποιο δέμα. Καθώ περνούσαν από τα μέρη όπου ήταν τσαμένοι πεσοντες οι ζωντενοί βάδιζαν με κόπο, όχι από ντροπή ή ενοχή. Απλώ με τη γεμάτη δέω σιωπή του ήθελαν να του τιμήσουν και να του ευχαριστήσουν, όπω είχε πει ο Λεονίδα στη συγκέντρωση, μετά τη μάχη του αντιρίου. Αν αυτοί οι πολεμιστέ ανάσυναν ακόμη, δεν το χρωστούσαν μόνο στι ικανότητέ του, και το ήξεραν, δεν ήταν ούτε γενναιότεροι, ούτε καλύτεροι από του νεκρού συντρόφου του. Απλώ πιο τυχεροί. Αυτή η επίγνωση εκφραζόταν, όπω θα έλεγε και ο ποιητή, από την ανέκφραστη και ιερή κόπωση που ήταν χαραγμένη στα πρόσωπά του. Ελπίζω να μην φαινόμαστε τόσο χάλια όσο εσεί, υποδήλαι και στον διοικητή των Πλοιάσιων, καθώ περνούσε. Φαίνεστε χειρότεροι, αδέλφια. Κάποιος είχε βάλει φωτιά στα οικίματα που στέγαζαν τα λουτρά και στο απομονατήριο της Λουτρόπολης. Ο αέρας είχε κοπάσει και το υγρό ξύλο και γότανε βγάζοντας ένα πνιγυρό καπνό που μαζί με τη μυρωδιά των καμένων πρόσθεταν τώρα τη μελαγχολία του στο ίδιο απέσιο σκηνικό. Η φάλαγγα των στρατιωτών αναδύθηκε από τον καπνό και μετά χάθηκε πάλι μέσα του. Πολλοί άντρας πετούσαν τα χαλασμένα σε κηδιά τους. Ματωμένου μανδύε και χοιτώνε, άχρηστα δέματα και μπόγου με ρούχα. Ό,τι κι εγώ ταινε πετιόταν θέλοντα κι εμεί τι φλόγε, λε κι σύμμαχοι που υποχωρούσαν δεν ήθελαν να αφήσουν τίποτα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο εχθρό, αφού ξελάφρωσαν από τα βάρη του συνέχισαν την πορεία. Οι άντρε έδιναν τα χέρια στου παρτιάτε καθώ περνούσαν από δίπλα του, οι παλάμε και τα δάχτυλα αγγίζονταν σε ένα στέρνο αποχαιρετισμό. Ένας Κορινθίους πολεμιστή έδωσε στον Πολύνικο το κοντάρι του. Ένας άλλος έβαλε στο χέρι του Δίνα και το σπαθί του. «Στέλτε του στον άλλο κόσμο, Στιγμή που περνούσαμε την πηγή, με τον Γόκορα, Έφευγε και αυτός. Ο Δίνα και σταμάτησε για να τον χαιρετήσει. Ο κόκορας δεν φαινότανε να ντρέπεται, προφανώς ένιωθε ότι είχε κάνει το καθήκον του και με το παραπάνω και πως η ελευθερία που του χάρισε ο Λεωνίδας δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένα δικαίωμα που είχε απογεννησυμνιού του, που αρνιόταν σε όλη του τη ζωή και που τώρα έστω και καθυστερημένα κατάφερε να το κερδίσει δίκαια και τιμημένα μόνος του. Έσφιξε το χέρι του διενέκη και υποσχέθηκε να μιλήσει με την αγάθη και την παράλια όταν θα έφτανε στη λακεδαιμόνα θα της πληροφορούσε για την Ανδρία με την οποία πολέμησαν ο Αλέξανδρος και ο Ολύμπιος και πόσο τιμημένα είχαν πέσει. Ο Κόκορας θα μιλούσε επίσης στη Δέσποινα Αρέτη. «Θα ήθελα να τιμήσω τον Αλέξανδρο πριν φύγω αν γίνεται», είπε. Ο δυναίκης τον ευχαρίστησε και του είπε που ήταν ο τάφος του. Προς μεγάλη μου έκπληξη και ο Πολυνικός χαιρέτησε διεχυρεψία στον Κόκορα. «Οι θεοί αγαπούν τους μπάσταρδους». Ο Κόκορας μας είπε ότι ο Λεωνίδας είχε ελευθερώσει τιμητικά όλους τους ήλωτες της επιμελητείας. Είδαμε μάλιστα και μια δεκαριά από δάφτους να περνούν ανάμεσα στους πολεμιστές της Θεγέας. Ο Λεωνίδας ελευθέρωσε επίσης και τους βοηθητικούς τη μάχης. Είπε ο Κόκορας. και όλους τους ξένους που υπηρετούν στο στρατό. Απευθύνθηκε στον αφέντη μου. Αυτό σημαίνει ότι ο αυτοχυρο και ο Χίωνης επίσης δεν έχουν καμία δέσμευση. Πίσω από τον Κόκορα τα συντάγματα των συμμάχων συνέχιζαν την πορεία τους. «Θα τον κρατήσεις τώρα, διενέκη», ρώτησε ο Κόκορας, εννοούσε εμένα. Ο φέντης μου δεν κοίταξε προς το μέρος μου, αλλά αποκλήθηκε απευθείας στον Κόκορα. «Ποτέ δεν υποχρέωσα το χείονι να με υπηρετήσει. Ούτε τώρα θα το κάνω». Στράφηκε προς το μέρος μου. Ο είχε σηκωθεί πιο ψηλά. Στα ανατολικά δίπλα στο τείχο της Άλπηγκες Ένα από του δυο μας είπε πρέπει να βγει ζωντανός από αυτή την τρύπα. Με πρόσταξε να φύγω με τον Κόκορα. Αρνήθηκα. Έχεις γυναίκα και παιδιά. Ο Κόκορα μάρπαξε από του ώμου ενώ έδειχνε παθιασμένα το Διγυναίκη και τον Πολύνικο. Η πόλη τους δεν είναι δική σου πόλη. Δεν της οφείλει τίποτα. Του μίλησε για την απόφαση θα πάρει πριν από πολλά χρόνια. Βλέπεις, είπε ο Διγυναίκη στον Κόκορα δείχνοντάς με. Πότε δεν ήταν στα καλά του. Όταν φτάσαμε στο τείχο είδαμε τον διθύραμβο. Οι θεσποιείς του αρνήθηκαν να υπακούσουν στη διαταγή του Λεωνίδα, όχι πως το θεωρούσαν υποτιμητικό να υποχωρήσουν, αλλά επέμεναν να παραμείνουν και να πεθάνουν μαζί με τους παρτιάτες. Ούτε κανείς από τους βοηθητικούς τους φεύγε. Τουλάχιστον τέσσερις εικοσάδες από τους ελεύθερους πια βοηθητικούς των Σπαρτιατών και τους ύλωτες παρέμειναν επίση. Ο μάντης μεγιστείας είχε κι αυτός να αποχωρήσει. Από τους 300 ομοίους, όλοι ήταν παρόντες οι εκτός από δύο. Τον μου, που είχε υπηρετήσει ως απεσταλμένος στην Αθήνα και στη Ρόδο, και τον Εύρητο, ένα πρωτοπήγμονο, οι οποίοι έπαθαν μια οξία φλεγμονή στα μάτια που τους τέρισε την όραση. Ο Λεωνίδας τους διάταξε να πάνε στους αλπινούς πριν τη μάχη να αναρώσουν. Ο κατάλογος των ζωντανών που ήταν παραταγμένοι στο τείχος αριθμούσε περίπου 500 άνδρες. Ωστόσο και τον αυτόχυρα. Ο Αφέντης μου πριν πάει να θάψει, τον Αλέξανδρο, τον πρόσταξε να παραμείνει εκεί στο τείχο πάνω σε ένα φορείο. Ο Δινέκης προφανώς είχε προβλέψει την απελευθέρωση των βοηθητικών. Είχε αφήσει λοιπόν οδηγίες να φύγει και ο αυτόχυρας με τη φάλαγγα για να γλιτώσει. Ο σκήθης όμως μας περίμενε όρθιος και χαμογελάσε μακάβρια, μόλις είδε τον Αφέντη του. Είχε φορέσει μόνος του τη πολλάδα και από πάνω το θωρακά του. Είχε ζώσει με ύφασμα τους λαγώνες του και είχε δέσει με δερμάτινες λωρίδες από ένα υποζίδιο. Δεν μπορώ να χέσω, είπε, αλλά μάτι φλόγα του άδει, μπορώ ακόμα να πολεμώ. Την επόμενη ώρα αναλώθηκε με τους διοικητές να αναδιαμορφώνουν το Σύνταγμα σε ένα μέτωπο ικανού βάθους και πλάτους, να ανασυντάσσουν τα νόμια στοιχεία σε μονάδες και να δίνουν οδηγίες στους αξιωματικούς. Στους παρτιάτες οι βοηθοί και οι ύλωτες που είχαν παραμείνει απορροφήθηκαν απλώς στις ονοματίες των οπνίων που υπηρέτησαν. Δεν θα πολεμούσαν πια ως βοηθητικοί, αλλά θα έπαιρναν τις θέσεις τους φορώντας πανοπλία μέσα στη φάλαγγα. Δεν υπήρχε έλλειψη από πανοπλίες. Μόνο από όπλα. Τόσα πολλά είχαν σπάσει ή καταστραφεί τις προηγούμενες 48 ώρες. Δύο σωροί από εφεντρικά όπλα δημιουργήθηκαν. Ο ένας στο τείχος και ο άλλος στα στα μισά του δρόμου προς ένα φυσικό οχυρό, την πλέον κατάλληλη τοποθεσία για ένα πολιορκημένο στρατό, όπου θα μπορούσε να αποσυρθεί και να κάνει την τελευταία του αντίσταση. Τούτη σωρή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. γιατί τη σπαθιά καρφωμένα στο χώμα και ακόντια στριμωγμένα δίπλα τους, με τις αιχμές προς τα κάτω. Ο Λεωνίδας, καλέσε τους άνδρες να συγκεντρωθούν. Άρκεσε μόνο μια φωνή. Τόσο λίγοι είχαν απομείνει πλέον εκεί. Το στρατόπεδο φάνταζε ξαφνικά απέραντο. Όσο για την αρχή στρελα μπροστά στο τείχο, στον ασκαμμένο της χώμα ήταν ακόμα σπαρμένο με περσικά κουφάρια, αφού ο εχθρός είχε αφήσει τους νεκρούς της δεύτερης μέρας να σαπίσουν στο πεδίο της μάχης. Οι τραυματίες που είχαν επιβιώσει την νύχτα τώρα βογκούσαν μόσες δυνάμεις τους απόμεναν. Ζήτουσαν βοήθεια και νερό. Ενώ πολλοί... Εκλυπαρούσαν το λυτρωτικό χτύπημα του θανάτου. Οι σύμμαχοι δεν μπορούσαν να διεννοηθούν ότι ήταν δυνατόν να πολεμήσουν πάλι σε εκείνο το χωράφι της κόλασης. Αυτή ήταν και η απόφαση του Λεονίδα. Οι διοίκητες ήταν ήδη σύμφωνοι. Ο βασιλιάς πληροφόρησε τους πολεμιστές ότι δεν θα ορμούσαν πλέον πίσω από το τείχος όπως τις δύο προηγούμενες ημέρες. Αντί γι' αυτό... Οι πέτρες του θα καλύπτουν των αμεινωμένων και θα προχωρούσαν όλοι μαζί στο φαρδίτερο σημείο του περάσματος για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό, οι συμμαχικές δυνάμεις εναντίον των μυρίων της αυτοκρατορίας. Πρόθεση του βασιλιά ήταν κάθε πολεμιστής να πουλήσει όσο πιο ακριβά γινόταν το τομάρι του. Τη στιγμή που δινόταν η διαταγή για τη μάχη, η του εχθρού... Είχησε πέρα από τα στενά. Κάτω από τη σημαία των διαπραγματεύσεων μια ομάδα τεσσάρων περσών υπέων με φανταχτερές πανοπλίες διέσχισε το χαλί του μακελιού. Εσταμάτησε ακριβώς κάτω από το τείχος. Ο Λεωνίδας είχε τραυματιστεί και στα δύο πόδια και περπατούσε κουτσένοντας. Ανέβηκε με δυσκολία στις επάλξεις ενώ στρατός τον ακολούθησε. Όλη η στρατιωτική δύναμη, όσοι ήταν τέλος πάντων, Κοίταξε τους καβαλάριδες, ψηλά από το τείχος. Ο απεσταλμένος ήταν ο ψαμίτυχος, ο Αιγύπτιος ναυτικός Τόμι. Αυτή τη φορά δεν τον συνόδευε ο νεαρός γιος του ως διερμηνέας. Την δουλειά αυτήν την είχε αναλάβει ένας Πέρσης αξιωματικός. Τα άλογα τους, όπως και εκείνα των δύο κυρίκων, αντιδρούσαν βίαια ανάμεσα στα κουφάρια. Πριν ο Τόμι προλάβει να μιλήσει, ο Λεωνίδας τον έκοψε. «Η απάντηση είναι όχι», φώναξε από το τείχος. «Δεν άκουσες την προσφορά». «Τι γαμώ την προσφορά σου», φώναξε ο Λεωνίδας με ένα στραβό χαμόγερο. «Και εσένα μαζί με αυτή». Ο Αιγύπτιος γέλασε. Το χαμόγελό ότι ήταν αστραφτερό όπως πάντα, κρατήθηκε από τα ηνία του τρομοκρατημένου λόγου του. «Ο Ξέρξης δεν ακουσες την προσφορα τι γαμω την προσφορα σου φωναξε ο λεωνιδας με ενα στραβο χαμόγελο. και εσενα μαζι με αυτη ο αιγυπτιος γελασε το χαμογελο οτι ηταν στραφτερό οπως παντα κρατηθηκε απο τα ηνια του τρομοκρατημενου λογου του ο ξερξης δεν θελει τη ζωή σας». Φώναξε ο Τόμι. «Μόνο τα όπλα σας». Ο Λεωνίδας γέλασε. «Πες του να έρθει να τα πάρει». Ο βασιλιάς έκανε στροφή για να δείξει ότι η συνέντευξη τελείωσε. Παράτασα κατεμένα του πόδια. Δέχτηκε καμιά βοήθεια για να κατέβει από το τείχος. Σφύριξε στη συγκέντρωση. Πάνω από τις πέτρες στις παρτιάτες και θεσπείς. Πρακολουθούσαν τους Πέρσες να γυρίζουν τα λογά τους και να φεύγ ο Λεωνίδας στάθηκε πάλι μπρόστα στους συγκεντρωμένους άντρες. Ο τρικέφαλος μη αριστερού χεριού του είχε κοπεί. Σήμερα θα πολεμούσε με την ασπίδα του περασμένη στον ώμο και στερεωμένη με δερμάτινα λουριά. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι η διάθεσή του παρτιά τη βασιλιά ήταν μάλλον χαρούμενη. Τα μάτια του έλαμπαν και η φωνή του ανετή, δυνατή και επιβλητική. Γιατί παραμένουμε σε αυτό το μέρος. Μόνο ένας ελεμένος δε θα έκανε αυτή την ερώτηση. Είναι γιατι δόξα. Αν ήταν μόνο για αυτήν, πρώτος εγώ θα γύριζα τον κόλο μου στον εχθρό. Και θα έτρεχα σαν δαιμονισμένος πάνω από αυτό το βουνό. Γέλια υποδέχτηκαν τα λόγια του βασιλιά. Άφησε να καταλαγιάσει ως άλλος και μετά σήκωσε το καλό του χέρι για να επιβάλλει τη σιωπή. Αν από αυτές τις πύλες σήμερα αδέρφια, άσχετα από το πόσα γενναία κατορθώματα κάναμε μέχρι τώρα, αυτοί μάχη θα θεωρούνταν ήττα, μια ήττα που θα σήμαινε την ήττα όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό ακριβώς επιθυμεί ο εχθρός να πιστέψουν οι Έλληνες, πόσο μάταιο είναι να αντισταθούν στον Πέρσι και στα εκατομμυριά του. Αν σώζαμε τα τομάρια μας σήμερα, μια-μια η πόλη θα έπεφταν πίσω μας, μέχρι να Όλη η Ελλάδα. Οι άντρες άκουγαν σοβαροί, γνωρίζοντας ότι αυτά που έλεγε ο βασιλιάς, αντινακλούσαν την πραγματικότητα. Με το ντιμημένο θάνατό μας όμως εδώ, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα υπέρβλητα εμπόδια, μετατρέπουμε το χαμός ενίκη, Με τις ζωές μας παίρνουμε το θάρρος της καρδιές των συμμάχων μας και των συμπολεμιστών που αφήσαμε πίσω μας. Αυτοί είναι που θα νικήσουνε τελικά. Όχι εμείς. Δεν ήτανε γραφτό να είμαστε εμείς. Ο ρόλος μας σήμερα είναι αυτός που όλοι γνωρίζαμε όταν αγκαλιάζαμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας και κάναμε στροφή για να ξεκινήσουμε. Να αντισταθούμε και να πεθάνουμε. Αυτό που ορκιστήκαμε και αυτό που θα κάνουμε. Στο μάχι του βασιλιά γουργούρισε δυνατά από την πείνα. Από τις μπροστινές σειρές ακούστηκαν γέλια που κατέστρεψαν τη σοβαρότητα της συγκέντρωσης και που σιγά σιγά μεταδόθηκαν στα μετώπισθεν. Ο Λεωνίδας έγνεψε με ένα χαμόγελο στους βοηθούς που ετοίμαζαν ψωμί να βιαστούν και να το μοιράσουν. Τα ντέρφια μας, οι σύμμαχοι, είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο για το σπίτι. Ο βασιλιάς έδειξε προς το μονοπάτι που οδηγούσε στην νότια Ελλάδα και στην ασφαλεία. Πρέπει να καλύψουμε την αποχώρησή τους, αλλιώς το υπηκό του εχθρού θα διαβεί ανεμπόδιστο αυτές τις πύλες και θα φτάσει τους συντρόφους μας πριν προλάβουν να διανύσουν 87 στάδια. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε λίγες ώρες ακόμα. Τα αδέλφια μας θα σωθούν. Ρώτησε αν κάποιος από τους συγκεντρωμένους επιθυμούσε να μιλήσει. Ο Αλφαιός έκανε ένα βήμα μπροστά. «Πεινώ πολύ κι εγώ. Έτσι θα είμαι σύντομος». Στεκόταν εντροπαλώς, ασυνήθιστος καθώς ήταν στο ρόλο του ομιλητή. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι ο αδελφός του, ο Μάρονας, δεν στεκόταν πουθενά ανάμεσα στις ηρές. Ο ήρωας αυτός είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άκουσε έναν άντρα να ψιθυρίζει από τα τραύματα που είχε υποστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Αλφεός μίλησε γρήγορα. Δεν είχε ευλογηθεί με το χάρισμα του ρήτορα, αλλά διέθετε την ειλικρίνεια της καρδιάς. Με έναν τρόπο μόνο επέτρεψαν οι θεοί στους ανθρώπους να τους ξεπεράσουν. Ο άνθρωπος πρέπει να δίνει αυτό που οι θεοί δεν μπορούν, το μόνο που διαθέτει, τη ζωή του. Τη δική μου τη διαθέτω με χαρά σε εσάς φίλοι που είστε τώρα ο αδελφός που δεν έχω πια. Γύρισε απότομα και ανακατεύτηκε με τους άλλους άνδρες στις σειρές. Οι άνδρες άρχισαν να καλούν το διθυραμβό. Ο Θεσπίας προχώρησε μπροστά με τη συνηθισμένη πονήρη λάμψη στο βλέμμα. Έδειξε το πέρασμα πέρα από τα στενά, όπου βρίσκονταν ήδη προθυμένες μονάδες των Περσών. Οι στρατιώτες είχαν αρχίσει ήδη να βάζουνε πασάλου στα σημεία όπου θα παρατασσόταν ο στρατός. «Απλώς πηγαίνετε εκεί και διασκεδάστε το», είπε. Άγρια γυαλιά ακούστηκαν από τους συγκεντρωμένους, μίλησαν ακόμα αρκετή θεσπίες, ήταν πιο σύντομοι, ακόμη και από τους παρτιάτες. Όταν τελείωσαν, ο Πολύνικος προχώρησε μπροστά. Δεν είναι δύσκολο για έναν άντρα που έχει μεγαλώσει με τους νόμους του Λικούργου να προσφέρει τη ζωή του για την πατρίδα του. Για μένα και για αυτούς, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι έχουν... Όλοι οι γιους και γνώριζαν από παιδιά ότι αυτό θα ήταν το τέλος τους είναι μια πράξη ολοκλήρωσης ενώπιον των θεών στράφηκε προς τους θεσπείς και τους ελεύθερους πια βοηθητικούς ύλωτες. Αλλά εσείς, αδέλφια και φίλοι, εσείς που τούτη η μέρα θα σας δει να για πάντα η φωνή του δρομέα ράγησε και έσπασε ξερόβηξε και φύσηξε μέσα στο χέρι του αντί για τα που η θέλησή του αρνιώται να τους δώσει διέξοδο. Για αρκετή ώρα δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έκανε νόημα να του δώσουν την ασπίδα του και σήκωσε ψηλά. Αυτή η ασπίδα ήταν του πατέρα μου και του πατέρα του πιο μπροστά. Έχω κάνει όρκο στους θεούς να πεθάνω πριν κάποιος άλλος την πάρει από το χέρι μου. Διέσχισε τις σειρές των Θεσπιέων ως πέφτασε μπροστά σε έναν άντρα, έναν άσημο πολεμιστή. Έβαλε την ασπίδα του, στα δυο του χέρια. Ο άντρας τη δέχτηκε συγκινημένος βαθιά και μετά έδωσε τη δική του στον Πολύνικο. Ακολούθησε ένας άλλος, μετά κι άλλος, ώσπου είκοσι, τριάντα ασπίδες άλλαξαν χέρια. Άλλοι αντάλλεσαν πανοπλίες και περικεφαλαίες με τους ελεύθερους βοηθητικούς και τους ήλωτες. Οι μαύροι μανδύες των θεσπιέων και κόκκινη των λακεδαιμονίων ανακατεύθηκαν, ώσπου κάθε διακριτικό μεταξύ των λαιών εξαφανίστηκε. Οι άντρες καλούσανε τώρα το διεινέκη. Ήθελαν ένα πείραγμα, μια εξυπνάδα, κάτι σύντομο και δυνατό, όπως τους είχε μάθει. Εκείνος αντιστάθηκε. Ήταν φανερό ότι δεν επιθυμούσε να μιλήσει. Αδέλφια δεν είμαι βασιλιάς ούτε στρατηγός. Ποτέ δεν είχα άλλο βαθμό από αυτόν τον ενωμοτάρχη. Θα σας μιλήσω λοιπόν, όπως θα μιλούσα στους άνδρες μου, γνωρίζοντας τον ενωμολόγητο φόβο που φωλιάζει στις καρδιές σας. Όχι του θανάτου, αλλά χειρότερα. Του φόβου μήπως λυγίσετε ή αποτύχετε. Μήπως φανείτε κατά κάποιον τρόπο ανάξιοι αυτήν την ίστατη ώρα. Τα λόγια του είχαν πετύχει το στόχο τους. Το διάβαζε κανείς καθαρά στα πρόσωπα των σιωπηλών ανδρών που περίμεναν με λαχτάρα να ακούσουν τη συνέχεια. «Να, τι θα κάνετε, φίλοι. Ξεχάστε τη χώρα. Ξεχάστε το βασιλιά. Ξεχάστε γυναίκα και παιδιά και ελευθερία. Ξεχάστε κάθε σκοπό για τον οποίο πολεμάτε σήμερα. Όσο ευγενικός και αν νομίζετε ότι είναι. Αγωνίστετε μόνο γι' αυτό». Για τον άντρα που στέκεται στο πλευρό σας. Είναι τα πάντα και τα πάντα είναι μέσα σε αυτόν. Αυτό ξέρω μόνο. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Τελείωσε και πήγε πάλι πίσω. Στη μετώπιση δημιουργήθηκε ένα τεραχή. Οι άντρες στις σειρές άρχισαν να μουρμουρίζουν. Και τότε φάνηκε ο έβριτος. Ήταν ο άντρας που είχε χτυπηθεί από την τύφλωση του πεδίου της μάχης και ο οποίος είχε μεταφερθεί στους αλπινούς, μαζί με τον επεσθελμένο οριστόδη που έπεσκε από την ίδια μόλυνση. Τώρα ο έβριτος επέστρεφε τυφλός, αρματωμένος ωστόσο και οπλισμένος, οδηγούμενος από τον βοηθό του, χωρίς λέξη, πήρε τη θέση του ανάμεσα στις σειρές, το θάρρος των ανδρών που είχε ήδη αναπτερωθεί. Τώρα πήρε φωτιά και διπλασιάστηκε. Ο Λεωνίδας προχώρησε μπροστά. Και ξαναπήρε το σκύπτρο της δικαιοσύνης. Ρώτηνε στους θεσποίης αρχηγούς να μείνουνε για λίγο μόνοι με τους συμπατριώτες τους, ενώ εκείνος θα μιλούσε στους Σπαρτιάτες. Οι άντρες των δύο πόλεων χωρίστηκαν, ο καθένας στη δική του. Δυεκόσιοι όμοιοι και πενεύθεροι είχαν απομείνει μόνο από τη Λακεδαίμονα. Αυτοί λοιπόν συγκεντρώθηκαν χωρίς να εξετάσουν σειρά η θέση. Οι κύριο από το Όλοι ξέραν ότι ο Λεωνίδας δεν θα τους έλεγε μεγάλα λόγια, δεν θα μιλούσε για ελευθερία, για νόμους ή για την υπεράσπιση της Ελλάδος από το ζυγό του τυράννου. Αντίθετα, τους μίλησε σύντομα και απλά για την κοιλάδα του Ευρώτα, για τον Πάρνονα και τον Ταϊγετό και για τα πέντε ανοχήρωτα χωριά που συμπεριλάμβανε εκείνη η πόλη και το κράτος που ο κόσμος Σπάρτη. «Σε χίλια χρόνια από τώρα», δήλωσε ο Λεωνίδας. «� Τρεις χιλιάδες χρόνια μετά, οι άνθρωποι μετά από εκατό γενιές ίσως ταξίδευαν για τους δικούς τους λόγους στη χώρα μας. Παίρθουν σοφοί, ίσως, οι ταξιδευτές πέρα από τη θάλασσα παρακινούμενοι από περιέργεια σε ό,τι αφορά το παρελθόν ή αποδίψαν να μάθουν για τους αρχαίους, θα ερευνήσουν την παιδιάδα μας και θα περιεργαστούν κάθε πέτρα και χαλίκι της χώρας μας. Τι θα μάθουν για μας. Τα αυτιάρια τους δεν θα ξεθάψουν τη λαμπρά παλάτια. Ούτε να ούς. Η σκαπάνη τους δεν θα φέρει στην επιφάνεια αιώνια αρχιτεκτονική τέχνη. Τι θα απομείνει από τους Σπαρτιάτες. Σίγουρα όχι μαρμάρινα ή οριχάλκινα μνημεία. Αλλά αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Πέρα από τα στενά, οι σάλπικες του εχθρουήχησαν. Τώρα φαίνονταν πλέον καθαρά οι εμπροστοφυλακοί των Περσών. άρματα και πάνωπλες φάλαγγες του βασιλιά τους. Και τώρα... Φάτε ένα καλό πρόγευμα, άντρες, γιατί θα διπνίσουμε όλοι μαζί στον Άδη. Βιβλίο 8. Θερμοπύλες. Κεφάλαιο 35. Η μεγαλειότητά του. Είδα από κοντά με τα ιδύο του τεμάτια την εκπληκτική Ανδρία που επέδειξαν οι σπαρτιάτες, η θεσπίης και η και οι πειρέτες τους εκείνο το τελευταίο πρωινό που υπερασπίζονταν το πέρασμα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα γεγονότα της μάχης. Θα αναφέρω μόνο αυτές τις περιπτώσεις και τις στιγμές που ίσως διέφυγαν, της προσοχής της μεγαλειότητάς του, από εκεί που βρισκόταν. Απλώς και μόνο, όπως ο ίδιος το ζήτησε, για να ρίξω φως στο χαρακτήρα των Ελλήνων, που εκεί αποκαλούσε εχθρό του. Πρώτος από όλους και αναντήρητα για λόγους υπεροχής. «Μόνο ένας μπορεί να είναι». Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας Όπως γνωρίζει η μεγαλειότητά του, η κύρια δύναμη του περσικού στρατού που εμφανίστηκε, όπως τις δύο προηγούμενες μέρες από το δρόμο της Τραχίνας, άρχισε την επίθεσή της όταν ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά. Η ώρα της επίθεσης ήταν μάλλον κοντά στο μεσημέρι παρά στο πρωί. Και έγινε πριν κάνουν την εμφανισή τους οι δέκα χιλιάδες των συμμάχων. Τόση ήταν η περιφρόνηση του Λεωνίδα για το θάνατο, ώστε την περισσότερη ώρα αυτής της ανάπαυλας. Κοιμόταν. Αν έλεγα λάγο κοιμόταν, θα ήταν πιο ακριβής η περιγραφή. Τόσο ξένιες το σφαινόταν ο βασιλιάς, έτσι όπως ήταν ξαπλωμένος πάνω στη γη. Είχε στρώσει από κάτω το μανδύα του, είχε σταυρώσει τα φόδια στους αστραγάλους και τα χέρια πάνω στο στήθος, ενώ τα μάτια του σκίαζε ένα ψάφινο καπέλο. Το κεφάλι τον απαβόταν ανέμελα στον ομφαλό της αστίδας του. Θα Το μπορούσε να ήταν ένα γόρι που βοσκούσε τα γύρια του και είχε πάρει έναν υπνάκο μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει ένα βασιλιά. Ποιες είναι οι αρετές του. Ποιες αρετές εμπνέει σε αυτούς που τον υπηρετούν. Σίγουρα αυτές, αν τολμήσει να μαντέψει κανείς όσο αναλογίζεται η καρδιά της μεγαλειότητάς του... Είναι οι ερωτήσεις που απασχολούν πιότερο το μυαλό και τη σκέψη του. Μπορεί η μεγαλειότητα του να θυμηθεί, τη στιγμή στην πλαγιά πέρα από τα στενά. Τότε που πια ο Λεωνίδας, χτυπημένος από μισή δωδεκάδα δώρατα, τυφλωμένος κάτω από την περικεφαλαία του που είχε κομματιαστεί από το χτύπημα ενός τσακουριού, με το αριστερό του χέρι άχρηστο, και την ασπίδα του να κρέμεται στο νόμο, κομματιασμένη, έπεσε τελικά. Κάτω από τα χτυπήματα του εχθρού. Μπορεί η μεγαλειότητα του να θυμηθεί την αναστάτωση που δημιουργήθηκε μέσα στη σύγχυση της φαγής όταν μια ομάδα σπαρτιάτες όρμησε στο στόμα του εχθρού που κόμπαζε για το κατόρθωμά του και τον ανάγκασε να υποχωρήσει για να πάρει το σώμα του βασιλιά της. Δεν θα αναφερθώ στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη ή στην τρίτη προσπάθεια, αλλά στην τέταρτη. Όταν είχαν απομείνει πια λιγότεροι από 100 ομοίοι και οι και απελεύθεροι να μάχονται με έναν εχθρό που το κατά χιλιάδες. Θα πω στη μεγαλειότητα του τι είναι ένας βασιλιάς. Ένας βασιλιάς δεν κάθεται στη σκηνή του όταν οι άντρες του εμοραγούν και πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης. Ένας βασιλιάς δεν γευματίζει όταν οι άντρες του είναι πεινασμένοι. Ούτε κοιμάται όταν φυλάνε σκοπιά πάνω στο τείχος. Ένας βασιλιάς δεν επιβάλλει υπακοή και αφοσίωση με το φόβο, ούτε τα εξαγοράζει με χρυσό. Κερδίζει την αγάπη τους με τον υδρότα του κορμιού του και τους πόνους που υπομένει για χάρη τους. Και το δυσκολότερο απ' όλα. Ένας βασιλιάς σηκώνεται πρώτος και πέφτει τελευταίος. Ένας βασιλιάς δεν ζητά από αυτούς που μπει εκείνα τον υπηρετούν. Τους υπηρετεί εκείνος. Λίγο πριν αρχίσει η τελική μάχη, όταν οι γραμμές του εχθρού που αποτελούνταν από Πέρσες μύδους και σάκες Βάκτριους και Ηλυριούς, Αιγύπτιους και Μακεδόνες, ήταν τόσο κοντά, ώστε μπορούσαμε να δούμε τα πρόσωπά τους, ο Λεωνίδα πήγε στις σειρές των Σπαρτίατων και των Θεσπιέων και μίλησε ιδιαίτερως με κάθε διοικητή, όταν σταμάτησε δίπλα στο Δινέκη ήμουν αρκετά κοντά για να ακούσω τα λόγια του. Τους μισής Δινέκη, ρώτησε ο Βασιλιάς με τον φιλικό χωρίς να βιάζεται, σαν να συζητούσε, δείχνοντας τους λοχαγούς και τους αξιωματικούς των Περσών, που διακρίνονταν καθαρά πέρα από το ουδενός χωρίων, το ουδέτερο έδαφος. Ο δυναίκης απάντησε αμέσως πως δεν τους μισούσε. Βλέπω πρόσωπα ευγενικά και αριστοκρατικά. Δεν είναι λίγοι αυτοί νομίζω που θα τους καλωσόριζε κανείς με να χτύπημα στην πλάτη και να γέλιο σε οποιοδήποτε φιλικό τραπέζι. Ο Λεωνίδας ήταν φανερό ότι επιδοκίμασε την απάντηση του αφέντη μου. Τα μάτια του, ωστόσο, είχαν από θλίψη. «Τους λυπάμαι», παραδέχτηκε δείχνοντας τους γενναίους άντρες του αντιπάλου που ήταν παραταγμένοι τόσο κοντά, γιατί δεν θα δίνανε οι ευγενέστεροι από αυτούς να βρίσκονται εδώ μαζί μας τώρα». «Αυτό σημαίνει βασιλιάς, μεγαριότατε». «Ένας βασιλιάς δεν αναλώνει την ύπαρξή του». Σκλαβώνοντας ανθρώπους. Αλλά με τη συμπεριφορά και το παραδείγμα του, τους κάνει ελεύθερους. Η μεγαλειότητα του ίσως να ερωτηθεί, όπως ο κόκορας και Δέσποινα αρέτη, γιατί ένας άνθρωπος όπως εγώ, ο οποίος λόγω της θέσης του θα μπορούσε να θεωρηθεί στην καλύτερη περίπτωση υπηρέτης και στη χειρότερη δούλος, γιατί αυτός ο άνδρας να πεθάνει για ανθρώπους που δεν ήταν απ' την ίδια φυλή και πατρίδα. Ξαναθυμάμαι τη ζωή μου και λέω ότι θα έκανα το ίδιο πράγμα. Όχι μία, αλλά εκατό φορές για τον Λεωνίδα, για τον Δίνηκι, τον Αλέξανδρο και τον Πολύνικο, για τον Γόκορα και τον Αυτόχειρα, για την Αρέτη και τη Διομάχη, το Βρίαξη, για τον πατέρα και τη μητέρα μου, για τη γυναίκα και τα παιδιά μου, εγώ και κάθε άνθρωπος. Δεν υπήρξαμε ποτέ πιο ελεύθεροι από όταν δηλώσαμε ποτέ γη σε αυτούς τους σκληρούς νόμους που παίρνουν τη ζωή και την ξαναδίνουν πάλι πίσω. Τα γεγονότητα αυτής της μάχης δεν τα θεωρώ σημαντικά, γιατί ο αγώνας με τη βαθύτερη έννοια έχει τελειώσει πριν καν αρχίσει. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Λεωνίδα, είχα κοιμηθεί κι εγώ ακουμπισμένος πάνω στο τοίχος μια δυο 3 ώρες, μέχρι ο στρατός της μεγαλειότητάς του να κάνει την κίνησή του. Στον ύπνο μου βρέθηκα ξανά στα βουνά πάνω από την πόλη όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήμουν πια παιδί. Αλλά μεγάλος. Ήταν εκεί και εξ αδέλφοι μου, κορίτσι ακόμη. Και σκύλι μας. Ο τυχερός και ευτυχία. Όπως ήταν τις μέρες που ακολούθησαν τη λαϊλασία του ασθακού. Δυο μάχοι ένα αλλαγό και σκερφάνονε εξιπόλοιτη με εκπληκτική ταχύτητα σε μια πλαγιά που φαινόταν να φτάνει στα ουράνια. Στην κορφή περίμενο βρή αξής. Το ίδιο και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Το ήξερα, αν και δεν μπορούσα να τους δω. Άρχισα να τρέχω κι εγώ μόλι μου τη δύναμη, να προφτάσω τη διομάχη, αλλά δεν μπορούσε. Όσο γρήγορα κι αν να εκείνη παρέμενε πάντα σύλληπτη, πάντα πιο μπροστά. Μου φώναζε χαρούμενα, παιχνιδιάρικα, ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να τρέξω αρκετά γρήγορα για να την πιάσω. Ξύπνησα απότομα. Είδα τους Πέρσες απέναντι να περιμένουν σε απόσταση μικρότερη από τη βολή ενός βέλους, ο Λεωνίδας ήταν όρθιος μπροστά. Ο Δινέκης, όπως πάντα δίπλα στην ενωμοτία του, η οποία είχε παραταχθεί σε επτά άνδρες, πλάτος και τρεις μήκος, περισσότερο απλωμένοι και σε μικρότερο βάθος από τις προηγούμενες ημέρες. Η θέση μου ήταν τρίτος στη δεύτερη γραμμή, για πρώτη φορά στη ζωή μου, χωρίς το τόξο μου, ελεκριτώντας το βαρύ ακόντιο, που τελευταία νίκη στο Δωριέ. Γύρω από τον αριστερό μου βραχείο αναστηριγμένοι γερός στον αγώνα μου ήταν τη λιγμένη με ύφασμα οριχάλικης χειρίδα τοποθετημένη πίσω από τη δρύνη και οριχάλικης επιφάνεια της ασπίδας που ανήκε στον Αλέξανδρο. Η περικεφαλαία που φορούσα ανήκε στο λαχίδι και η κοινή από κάτω ήταν του βοηθού του Αρίστονα του Δημάδη. Τα μάτια σε μένα φωναξε ο και οι άντρες όπως πάντα πήρανε το βλέμμα τους από τον εχθρό που είχε παρατεχθεί. Τόσο κοντά στο ουδέτερο έδαφος που βλέπαμε τις ήρυδες κάτω από τα ματώκλαδά τους και τα κενά ανάμεσα στα δόντια τους. Ήταν αμέτρητοι. Τα πνευμόνια μου αναζητούσαν αέρα. Ένιωθα το αίμα να χτυπά στα μιλήνια μου και μπορούσα να διαβάσω τους χτύπους τους στις κόνχες των ματιών. Τα μέλη μου είχαν πετρώσει. Δεν ένιωθα ούτε τα χέρια, ούτε τα πόδια μου. Προσευχόμουν με καθένα του κορμιού μου να βρω απλώς το κουράγιο και να μην λιποθυμίσω. Ο αυτό χειράς στεκότανε στα αριστερά μου. Ο Δινέκης ήταν μπροστά. Τελικά, άρχισε η μάχη που ήταν σαν την παλήρια, που μέσα της ένιωθε κανείς αγκίμα κατά από τις των θεών. Περιμένοντας, πότε θα αποφασίσουν να ορίσουν την ώρα του τέλους του. Ο χρόνος εξαφανίστηκε. Τα στοιχεία θαμποναν και συγχωνεύονταν. Τιμάμε μια επίθεση που έκαναν οι Σπαρτιάτες αναγκάζοντας ένα μεγάλο αριθμό του εχθρού να πέσει στη θάλασσα. Και μια άλλη που έκανε τη φάλαγκα να οπιστοχωρήσει. Μοιάζαμαι με πλοία δεμένα το ένα με το άλλο από την κουπαστή, παρασυρμένα από την καταιγίδα. Τιμάμε τα πόδια μου, στερεωμένα με όλη μου τη δύναμη, πάνω στην καλυμμένη μέμα και ουραγή, καθώς Πήγαιναν προς τα πίσω στη θέση τους, πριν το σπρόξιμο του αντιπάλου, σαν τις γούνινες όλες ενός παιδιού που παίζει στο βουνό με το χιόνι. Είδα τον αλφέο να αρπάζει ένα περσικό άρμα με το ένα χέρι και να σκοτώνει τον στρατηγό. Τον υπασπιστή και τους δύο πλαϊνούς φρουρού. Όταν έπεσε με τρύπημένο το λαιμό από ένα περσικό βέλος, ο δυναίκης τον έσυρε έξω. Σηκώθηκε και συνέχισε να μάχεται. Είδα τον Πολύνικο και τον Δερκλίδα να τραβούν το σώμα του Λεωνίδα. Τον έσυραν από τι σκισμένε σπολάδο του με το άοπλο χέρι τους, χτυπώντας τον εχθρό με τις ασπίδες καθώς υποχωρούσαν. Οι Σπαρτιάτες ανασυντάχθηκαν και όρμησαν, υποχώρησαν και έσπασαν. Έπειτα να ξανά. Σκότωσε έναν Αιγύπτιο. Με την αιχμή του σπασμένου μου ακοντίου τη στιγμή που έχωνε το δικό του στην κοιλιά μου. Αμέσως μετά καθώ έπεφτα κάτω από το χτύπημα ενός τσακουριού βρέθηκα πάνω στο πτώμενο σπαρτιάτη. Κάτω από την ανοιγμένη περικεφαλαία του αναγνώρισα το πρόσωπο του Αλθέου. Ο αυτόχηρος με έβγαλε από τον αγώνα. Τελικά οι δεκαετιάδες φάνηκαν, προχωρούσαν σε παραταξιμάχες για να ολοκληρώσουν την κυκλοτική τους κίνηση. Όσοι παρτιάτες και θες είχαν απομείνει, υποχώρησαν από την πεδιάδα, τα στενά, για να ορμήσουν στις εισόδους του τείχους με κατεύθυνση το γύλοφο. Οι σύμμαχοι ήταν τόσο λίγοι, όπλα τους τόσο λιγοστά και σπασμένα, που οι Πέρσες τόλμησαν να επιτεθούν με το υπηκό όπως γίνεται σε μια φυγή. Ο αυτό έπεσε. κόπηκε το ένα πόδι. «Βάλε με στην πλάτη σου», πρόσταξε, χωρίς να πει τίποτα άλλο, ήξερα τι εννοούσε. Ακούγα τα βέλη ακόμα και τα δόρατα που καρφώνονταν στη ζωντανή ακόμα σάρκα του, προστατεύοντάς με έτσι όπως τον είχα από πάνω μου. Είδα το διεύνακι ζωντανό ακόμα να πετάει ένα σπασμένο ξύφος και να έδαφος. Για να βρει άλλο, ο Πολύνικος με προσπέρασε κουβαλώντας τον τελαμόνα που κούτσανε πλάι του. Το μισό πρόσωπο του δρομέα ήταν επαραμορφωμένο. Το αίμα πεταγόταν σαβρίσει από το σπασμένο του κόκαλο. «Στο σωρό», φώναξε, εννοώντας τα εφεδρικά όπουλα που είχε διατάξει ο Λεωνίδας να τοποθετήσουν πίσω από το τείχος. το τείχομα της σκυλιάς που να σκίζεται και τα τεράγουν να γίνονται έξω. Ο αυτόχυρο κρεμώτη ένα ψυχό πάνω στην πλάτη μου. Γύρισα προ τα πίσω, προ τα στενά. Χιλιάδε πέρσε και μίδι τοξότε εξθενδόνιζαν βέλη ενάντια στου παρτιάθε και στου θεσπεί που υποχωρούσαν. Όσοι έφτασαν στο σωρό με τα όπλα, κομματιάστηκαν σαν σημεούλε στο δυνατό αγέρα. Οι υπερασπιστέ έτρεξαν στο γύλοφο που πάνω του βρισκόταν ο τελευταίο σωρό με τα όπλα. Δεν ήταν παραπάνω από 60. Ο δερκυλίδας, που πράγμα περίεργο δεν είχε τραυματιστεί, σχημάτισε με όσους είχαν επιβιώσει ένα κυκλικό μέτωπο. Βρήκα μια λωρίδα και την έδεσα γύρω από την κοιλιά μου για να βάλω τα σπλάχνα μου μέσα. Για μια στιγμή ξαφνιάστηκα από την ομορφιά της μέρας. Για μια φορά η καταχνιάδε σκοτήνιαζε το πέρασμα. Άνετα μπορούσε να διακρίνει κανείς τους βράχους πάνω στα βουνά, πέρα από τα στενά και να εντοπίσει τα το ίχνη του κυνηγιού στις πλαγιές, στροφή της στροφή. Είδα το δίνα εκείνα παραπετά, κατά από το χτύπημα ενός τσακουριού. Αλλά δεν είχα τη δύναμη να τον βοηθήσω. Μύδι και πέρσες, βάκτριοι και σάκες. Δεν είχαν ξεχυθεί πάνω στο τείχος, αλλά το χαλούσανε σαν φρενιασμένοι. Πέρα στο βάθος έβλεπα άλογα. Η αξιωματική του εχθρού, δεν χρειαζότανε πια να μας τηγώνουν τους άνδρες τους για να προχωρήσουν. Πάνω από τις σπασμένες πέτρες του τείχους περνούσαν με θόρυβο οι καβαλάριδες του υπηκού της μεγαλειότητάς του, ακολουθούμενοι από τα άρματα των στρατηγών του. Για θάνατοι παρατάχθηκαν γύρω από το γύλοφο, φωτόρα, εξαπολύοντας πυρωμένα βέλη με μαύρη αιχμή εναντίον των Σπαρτιατών και των Θεσπιέων, που είχαν ζαρώσει πίσω από το αδύνατο κατεφύγιο των σπασμένων και ανοιγμένων ασπίδων τους. Ο δαρκυλίδας οδήγησε την επίθεση εναντίον τους. Τον είδα να πέφτει και το διει να δίπλα του. Δεν είχαν ούτε σπίδες ούτε όπλα, από ό,τι μπορούσαν να δω. Έπεσαν, όχι σαν ήρωες του ομύρου που συντρίφτηκαν με τρόπο εντυπωσιακό μέσα στα καβούκια των πανουπλίων τους, αλλά σαν αρχηγοί που ολοκληρώνουν την τελευταία και πιο βρώμικη δουλειά τους. Ο εχθρός στεκόταν απρόσιτος, Προστατευμένο από τα ισχυρά όπλα βολή του Αλλά οι Σπαρτιάτες κατάφεραν κατά κάποιον τρόπο να τον πλησιάσουν Πολεμούσαν χωρίς ασπίδες Μόνο με σπαθιά και απί με νύχια και με δόντια Ο Πολύνικος όρμησε σε έναν αξιωματικό Ο Δρομέας και ακόμα τα πόδια του Διέσχισε τόσο γρήγορα την απόσταση από τα ριζά του λοφίσκου Που τα χέρια του Βρήκαν το λαιμό του αντιπάλου Έστω κι αν εκείνη τη στιγμή μια καταιγίδα από περσικό ατσάλι κομμάτιαζε την πλάτη του. Οι τελευταίοι που πάνω στο γύλοφο συγκεντρώθηκαν τώρα κάτω από την αρχηγία του Διθύραμβου. Αν και τα δυο του χέρια είχαν σπάσει από τα πυρά του εχθρού και κρέμονταν άχρηστα στο πλευρά του. Αν και ήταν κατατρυπημένος από βέλη, ήθελε να σχηματίσει ένα μέτωπο για την τελική επίθεση. «Άρματα και πέρσες Άρχισαν να τρέχουν φυρδινίγδυνα ανάμεσα στους παρτιάτες. Μια στρατιωτική άμαξα που είχε πάρει φωτιά κύλησε πάνω από τα δυο μου πόδια. Μπροστά στους υπερασπιστές, για θάνατοι που είχαν κυκλώσει τώρα το γύλοφο, παρέταξαν μια σειρά τοξότες. Τα βέλη τους βρόντισαν πάνω στους τελευταίους άοπλους και τσακισμένους πολεμιστές. Από πίσω κι άλλοι τοξότες έριχναν τις βολές τους πάνω από τα κεφάλια των συντρόφων τους, τους τελευταίους ζωντανούς Έλληνες. ράχες και κοιλιές ήταν γεμάτες φτερωτά βέλη. Κομματιασμένοι άντρες έτσι όπως ήταν ξαπλωμένοι, αμοιάζαν με σωρούς από ριχάλκινα και κόκκινα κουρέλια. Ταυτή μου μπόρεσε να ακούσει τις διαταγές της μεγαλειότητας του. Τόσο κοντά πέρασε το άρμα του. Φώναζε μήπως την άγνωστη γλώσσα τους στους άνδρες του να στεματήσουν, να ρίχνουν, να πιάσουν αιχμαλό τους τους τελευταίους ζωντανούς υπερασπιστές. Μήπως αυτοί στους οποίους φώναζε ήταν οι ναυτικοί της Αιγύπτου, που καπετάνιος τους ήταν ο ψαμίτης και οι οποίοι διέδωσαν τη διαταγή του μονάρχη τους και όρμησαν να χαρίσουν στους παρτιάτες και στους θεσπείς που μπορούσαν να πλησιάσουν το δώρο του θανάτ Σαν τη χαλάζω θύελα που άκερα από τα όρη κατεβαίνει και ξεμδονίζει από τον ουρανό τις παγωμένες σφαίρες της, στου Γεώργου τα νιώβγαλτα γεννήματα. Έτσι ακριβώς τα βέλη των περσών κεραυνοβόλησαν τους Σπαρτιάτες και τους Θεσποίης. Τώρα ο Γιώργος, εκτιμά τη δινή του θέση από το της πόρτας, τη δυνατή βροχή στα κεραμίδια της στέγης, ακούγοντας και παρακολουθώντας, Τις παγωμένες σφαίρες να πέφτουν με θόρυβο και να αναπηδούν πάνω στις πέτρες του δρόμου, πως να αντέξουν τα βλαστάρια του κρυθαριού. Εδώ και εκεί επιβιώνει κάποιος ένα το θαύμα και κρατά ακόμα το κεφαλάκι του ορθό. Αλλά ο καλλιεργητής γνωρίζει ότι αυτή η καλοσύνη δεν μπορεί να βαστάξει. Γυρίζει αλλού το πρόσωπο από υπακοή στους νόμου των θεών, ενώ κάτω από την καταιγίδα, το τελευταίο κοτσάνι τσακίζεται και πέφτει, νικημένο από την αξεπέραστη σφοδρή επίθεση του ουρανού. Κεφάλαιο 36 Αυτό ήταν το τέλος του Λεονίδα και των υπερασπίστων, του περάσματος των θερμοπυλών, όπως θα αφηγήθηκε ο Έλληνας Χίωνης και καταγράφηκε από τον ιστορικό της μεγαλειότητάς του Γοβάρτη, γιο του ζού, και ολοκληρώθηκε την τέταρτη μέρα του Άραχ το πέμπτο έτος από την ανάρρηση της μεγαλειότητάς του. Τούτη μέρα προς μεγάλη και πικρή ηρωνία του θεού Αχουραμάσδα ήταν η ίδια κατά την οποία οι ναυτικές δυνάμεις της περσικής αυτοκρατορίας υπέστησαν τη φοβερή από το στόλο των Ελλήνων στα στενά της Σαλαμίνας, εκτός των Αθηνών, εκείνη την καταστροφή που έστειλε στο θάνατο τόσους γενναίους γιους της Ανατολής. Και λόγω των συνεπειών της σε ό,τι αφορούσε τον ανεφοδιασμό και τη συντήρηση του στρατού, καταδίκασε ολόκληρη την εκστρατεία σε αποτυχία. Ο χρησμός του Απόλλωνα που είχε δοθεί νωρίτερα στους Αθηναίους, ο οποίος έλεγε «Το ξύλινο τείχος θα μείνει μόνο απόρθητο», είχε αποκαλύψει τη μοιραία του αλήθεια. «Το απόρθητο ξύλινο φρούριο». Δεν ήταν η παλιά η περίφραξη της Ακρόπολης της Αθήνας που τόσο γρήγορα κατέλαβαν τα στρατεύματα της μεγαλειότητάς του, αλλά ένα τείχος από πλοία. Οι ναύτες και οι ναυτικοί που τόσο υπέροχα τα χειρίστηκαν, καταφέροντας το θανάσιμο πλήγμα στις κατακτητικές φιλοδοξίες της μεγαλειότητάς του. Το μέγεθος της καταστροφής έκανε να ξεχαστούν ο αιχμαλωτός Χίονης και η αφήγησή του. Ακόμα και η φροντίδα του άντρα εγκαταλείφθηκε μέσα στο χάος της ήτας αφού όλο το προσωπικό του βασιλικού χειρούργου έσπευσε στην ακτή απέναντι από τη σαλαμίνα να φροντίσει τους αμέτρητους τραυματίες της αυτοκρατορικής αρμάδας που ξεβράζονταν ανάμεσα στα ποκαίδια και στα συντρίμια των πολεμικών του σκαφών. Όταν το σκοτάδι βαλε πια στη σφαγή, ένας τρόμος ακόμα μεγαλύτερος κυρίευσε το αυτοκρατορικό στρατόπεδο. Ήταν η οργή της μεγαλειότητάς του. Ήτανε τόσο πολλοί αξιωματική της αυλής που κατεσφάγησαν από τη λένε οι σημειώσεις μου, που η ομάδα των ιστορικών παρετήθηκε, αφού ήταν αδύνατο να καταγράψει τα ονόματά τους. Ο τρόμος της έβαλε στις σκηνές της μεγαλειότητάς του. Πενισχύθηκε όχι μόνο από το μεγαλωσισμό που έσυσε την πόλη τη στιγμή ακριβώς πέδει ο ήλιος, αλλά και από το φοβερό θέαμα επίσης του τοπίου γύρω από το στρατιωτικό καταβλισμό. Ανάμεσα στα ερήπια και στα αποκαίδια της πόλης των Αθηναίων. Στο μέσον της δεύτερης κοπιάς ο στρατηγός Μερδόνιος έκλεισε το δωμάτιο της μεγαλειότητάς του και απαγόρευσε την είσοδος άλλους αξιωματικούς. Ο ιστορικός της μεγαλειότητάς του μπόρεσε να πάρει μόνο μερικές οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των καταγραφών της ημέρας. Όταν ήμουν έτοιμος να φύγω, σκέφτηκε να ζητήσω οδηγίες για τον Έλληνα Χείον και τα χαρτιά του. «Σκότωσέ τον», αποκριθήκε ο στρατηγός Μερδόνιος χωρίς δισταγμό, «και κάψε κάθε σελίδα αυτής της συλλογής από ψευτιές, που η καταγραφή τους ήταν τρέλα απ' την αρχή και που η ελάχιστη αναφορά τους αυτή την ώρα θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο παροξυσμό οργής στη μεγαλειότητά του».